Ευχάριστώ πρώτα απ' όλα τον Σεβασμιότατο για την πρόσκληση και την ευλογία που έδωσε να γίνει αυτή η ομιλία για τα καλά του λόγια, τους Σεβαστούς Ιερείς της Εκκλησίας και όλους εσάς για την αγάπη σας. Πολύ αναρωτήθηκα τι να πω για τα πάθη. Όλοι ξέρουμε. Αυτό που αγνοούμε τουλάχιστον εγώ είναι οι αρετέ για τα πάθη έχουμε κάνει και μεταπτυχιακό Πάρτε για παράδειγμα στον κινηματογράφο τι ωραία αποδίδονται όλοι οι τύποι που είναι ψυχοπαθής, Όλοι οι δολοφόνοι οι serial killers αυτοί που σκοτώνουνε συνέχεια ολοζόντανα με κάθε λεπτομέρεια που σημαίνει ότι αυτοί που γυρνάνε τέτοια έργα περιγράφουν κάτι που το είναι γνωστό. Για δέστε πόσο δύσκολα θα δείξει ο κινηματογράφος κάποιον ενάρετο. Άγιο δε, κανέναν. Πριν ε, λίγα χρόνια ήθελε έρθει κάτι στο κελί ένα λέει είχε ένα χαρτάκι και είχε γράψει τις αμαρτίες του. Ήρθα λέει να εξομολογηθώ στον τάδε πνευματικό, κοιτάζει το χαρτάκι, τι να πω, λέει. Τα ίδια είναι τα περσινά. Και λέει ένα άλλο από δίπλα, Πώ που αυτοί οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν καθόλου φαντασία να εφεύρουν και καινούρια αμαρτήματα. Αυτό είχε φαντασία και μπορούσε να εφεύρει και άλλα πάθη. Κοιτάξτε, τα πάθη είναι δύο ειδών. Είναι τα πάθη τα σωματικά, για να βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα και τα πάθη τα πνευματικά. Τα σωματικά είναι η πείνα, ο ύπνος, η επιθυμία για σαρκική επαφή, η δίψα. Τα ψυχικά πάθη, τα πνευματικά πάθη είναι όλα ένα. Η υπερηφάνεια. Από αυτήν γεννόνται όλα τα άλλα. Από την υπερηφάνεια γεννάται η μνησικακία, το μίσος για τον αδερφό, η κατάκριση, η φιλαργυρία, η ολιγοπιστία. Όλα αυτά ξεκινώνται από ένα, από την υπερηφάνεια. Λένε οι πατέρες τα πάθη, το μεν σώματι, φυσικός υπάρχωση τη δε ψυχή που τα τα σωματικά υπάρχουν φυσικά μέσα μας θα έχει τοποθετήσει ο Θεός δεν είναι φυσικά όμως τα πάθη της ψυχής τα τα σωματικά είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας για να ζήσουμε θα φάμε θα πιούμε θα αγαπήσουμε τον άλλον για να διαιωνυστεί το είδος, για να ζήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς και τα συνέδεσε με την απόλαυση. Ώστε να θέλουμε να φάμε, να θέλουμε να κοιμόμαστε, να θέλουμε να πίνουμε νερό, να θέλουμε να έχουμε αρχική επαφή, για να μην εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Γι' αυτό ακριβώ αυτά τα πάθη λέγονται διάβλητα πάθη. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς κάποιον γιατί πεινάει, ή επειδή διψάει, ή επειδή θέλει να έχει αρχική επαφή. Αυτά τα τοποθέτησε ο Θεό μέσα μα. Ποιο είναι το πρόβλημα, Ότι ο Θεό μα τα έδωσε, είπαμε, για να ζήσουμε και να πολλαπλασιαζόμαστε. Το κακό με μας είναι ότι καταργήσαμε το σκοπό για τον οποίο μα τα έδωσε ο Θεό, και κρατήσαμε την απόλαυση με την οποία τα συνέδεσε ο Θεός κάναμε κάτι πέρα για πέρα παράλογο για παράδειγμα στην εποχή του Νέρονα ήταν κάταπληκτική μάγειροι όπως και σήμερα ξέρετε τι έκανε ο Νέρονα; καταπληκτικά συμπόσια τρώγανε, τρώγανε, τρώγανε απολαμβάνανε τη γλύκα, την ειδονή την απόλαυση του φαγητού και μετά κάναν κάτι τρομερό είχαν δίπλα τους κάτι δόχια. έβαζαν το δάχτυλο στο στόμα και ξερνούσανε για να μπορέσουν να αρχίσουν να ξανετρώνε τα λέγανε εμετοδόχες είχε καταργήσει το σκοπό του φαγητού για να κρατήσει την ειδονή την ευχαρίστηση το ίδιο κάνουμε και με το σεξ, με τη σαρκική επαφή καταργούμε το σκοπό για τον οποίο μας δόθηκε που είναι να γνωρίσουμε τον άλλον καλύτερα και να τον αγαπήσουμε περισσότερο και να γεννήσουμε οι άνθρωποι παιδιά και καντάμε μόνο την ειδονή Ξέρετε πόσο παράλογο είναι να λέει κανείς αφού μου δόθηκε θα το χρησιμοποιήσω όσο λογικό είναι και όταν πήκε ο αστυνομικός γιατί μου δόθηκε το περίστροφο Για να το χρησιμοποιήσω Αρχίζει λοιπόν μπαμ, μπαμ μπαμ μπαμ Γι' αυτό δεν μου το δώσαμε Όσο λογικό είναι αυτό Άλλο τόσο λογικό είναι να λέει κανείς Αφού μου δόθηκαν θα τα χρησιμοποιήσω Δόθηκαν αλλά για κάποιο σκοπό Δόθηκαν αλλά με κάποιο νόημα Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας Δεν είναι κακό το φαΐ δεν είναι κακό η γυναίκα δεν είναι κακό τα λεφτά κακό είναι η λεμαργία κακό είναι η πογνία. κακό είναι η φυλαργυρία. η λάθος χρήση των δώρων του Θεού είναι αμαρτία και πάθος που θα μας κολλάσει όχι τα ίδια τα δώρα του Θεού τα πάθη μας εινικό είτε γιατί παραδεινόμαστε σε αυτά είτε από αμέλεια είτε από παραχώρηση Θεού για να ταπεινωθούμε το τελευταίο είναι καλό και ωφέλιμο για μας τα άλλα δύο είναι ντροπή για μας αλλά ξέρετε να έχουμε και υπόψη μα ότι συμβαίνει και κάτι άλλο δεν υπάρχουν απλώς τα πάθη υπάρχει και κάποιος που τα μεγαλοποιεί, που τους βάζει φωτιά, που τα κάνει υπερβολικά. Δεν είναι μόνο η αμέλεια η δική μας. Υπάρχει και ο διάβολος. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Υπάρχει δαιμόνιο της πορνείας. Υπάρχει δαιμόνιο της λεμαρχίας. Υπάρχει δαιμόνιο της μνησικακίας. Δεν είναι πάντα φυσικά αυτά που έχουμε. Ο διάβολος εκμεταλλεύεται κάτι φυσικό, κάποια ανάγκη μας φυσική για να την οδηγήσει σε λάθος δρόμους και να την κάνει αμαρτία. Γι' αυτό που διακλείτω ξέραν οι πατέρες στον αγώνα κατά των παθών έλεγαν ξερίζωσε το αγκάθι και θα δεις το φίδι που κρυβόταν στη ρίζα του. Όταν δυναμώνουν και κυριαρχούν τα πάθη Καταργείται πέρα για πέρα η λογική. Ο άνθρωπος που είναι υποδουλωμένος σε είναι παράλογος. Δε, δεν είναι λογικός. Δεν λειτουργεί σωστά το μυαλό του. Είχε έρθει ένα μοναχός στο όρος. Είχε γίνει μοναχός από εδώ από τον κόσμο και ήρθε σαν μοναχός. Ποιος ξέρει τι προβλήματα και τι είχε στο μυαλό του. Οι πατέρες του δώσανε κελί. Μετά το μετανιώσανε έλεγε, έπρεπε να εξετάσουμε ποιο είναι μας έκανε ρεζίλι τι είχε, ένα πάθος ενώ ήταν παύλουτος φυλάργυρος φυλάργυρος δεν ήξερε πως να μαζεύει λεφτά και μου λέει κάποιος έχει μια βίλα με αγάλματα μέσα, με πίνακες ναι, ναι, ναι, ναι και οι πατέλες δεν ξερανέ τι να κάνουμε μια μέρα πήγανε δυο εργάτες να δουλέψουνε αλλοδαπή τους πρόσφερε κάποια δουλειά, εκεί το κάνανε κάποια δουλειά και όταν έλειστανε μετά και τους συνάντησε εγώ πώ πως τα πήγατε με τον πατέρα Τάδε Αμάναρε ρε πάτερ, τι είναι αυτός γιατί λέω δεν σας έκανε φαΐ να φάτε ή μας έκανε αλλά παίρνει μια χαρτοπετσέτα την αισχίζει στα δύο και δίνει μισή στον έναν και μισή στον άλλο Και τους λέει, οι χαρτοπετσέτες έχουν λεφτά. Για να δείτε πώς το πάθος τυφλώνει τον άνθρωπο. Πώς όταν υποδουλωθούμε σε ένα πάθος γινόμαστε ρεζίλοι, γελάνε όλοι μαζί μας και εμεί νιώθουμε άνετοι. Τι, τι κέρδισε από μισή χαρτοπετσέτα, τι κερδίζεις από μισή χαρτοπετσέτα. Αν κλέψει κάποιον, ναι, μεν είναι αμαρτία, αλλά κέρδισε αυτά που έκλεψε. Αν σκοτώσει κάποιον και κλέψει έστω και 100 ευρώ, κέρδισε 100 ευρώ. Από μισή χαρτοπετσέτα, τι κερδίζει ο άνθρωπο. Για να δείτε τι είναι το πάθο. Πώ τυφλώνει το πάθο τον άνθρωπο. Ευτυχώ έδωσε ο Θεό και έφυγε από τη σκηνή και από το όρο. Έτσι δεν τυφλώνεται ο χαρτοπαίχτη. Δεν καταστρέφει τα πάντα γύρω του, δεν διαλύει την οικογένειά του. Δεν πετάει στο δρόμο και γυναίκα και παιδιά και ο ίδιος έρνεται. Λέει ο Λόγος του Θεού, ο γάρτης ήθητε τούτο και δεν δούλοπε Αυτό στο οποίο νικήθηκες, να ξέρεις ότι θα γίνει το αφεντικό σου που θα το υπηρετείς. Θα γίνω αφέντη σου και εσύ θα είσαι πια δούλος του. Γι' αυτό είπαμε πιο μπροστά. Δεν είναι κακό τα χρήματα. Υπάρχουνε και Άγιοι πλούσιοι. Ο Αβραάμ δεν ήταν φτωχός. Παύλουτος ήτανε. Και πλούσιος και στον παράδεισο πήγε. Γνώρισε κάτω στην Αθήνα έναν βιομήχανο που μου λέει, γέροντα, Πάντα προσέχω μην αδικεί κανέναν από αυτούς που δουλεύουν στην επιχείρησή μου. Πάντα προσέχω και λέω Παναγία μου φώτισέ με να μην αδικήσω κάποιον από αυτούς που δουλεύουν σε μένα. Και στο τέλος του μήνα όταν είναι να το πληρώσω, επειδή σκέφτομαι μήπως αδίκησα κάποιον και δεν το κατάλαβα, μήπως τον αδίκησα κάποιον χωρίς να το καταλάβω, γι' αυτό στο τέλος του μήνα πάντα του δίνω κάτι λίγο παραπάνω. Του λέω καλά κάνεις, φρόντισε, μη μαθευτεί και παραπέρα γιατί αλληγονώσουν τα. Και άγιος και πλούσιος είναι και στο παράδεισο θα πάει. Γιατί δεν κόλλησε στα λεφτά. Δεν έπαθε το πάθος της φιλαργυρίας. Αυτό είναι το κακό. Όχι τα λεφτά. Ο άλλος μπορεί να είναι φτωχό και να μην δίνει το αγγέλου του νερό που λέμε και να είναι και σπαγκωραμένος και φτωχό είναι και στην κόλαση θα πάει. Πού έχει κολλήσει η καρδιά μας και το μυαλό μας είναι το πρόβλημα. Δίνουμε χωρίς να το καταλάβουμε δικτώματα στον διάβολο. Είναι ένας κοσμικός στην Αθήνα, ξυπνάει τη νύχτα, πριν τα μεσάνυχτα ή τα μεσάνυχτα ανάλογα με το τι ώρα θα κοιμηθεί και αρχίζει να κάνει το πνευματικό το αγώνα κομποσχήνια, μετάνοιας την ευχή Κύριε σού Χριστέ με μια νύχτα ξαφνικά αρχίζει να έχει σαρκικές κινήσεις να φουντώσει μέσα του το πάθος τη φυλιδονίας τα χασε ο άνθρωπος πιο πολλές μετάνιες πιο πολλή κομποσχήνια, πιο πολύ προσευχή μετά από πάλι ο Ρόλου υποχώρησε κάτω από τι 5 ώρα κοιμάται, ξυπνάει. αυτά, πηγαίνει για τη δουλειά του. Την επόμενη νύχτα πάλι το ίδιο. Με, σαυνικά πνικά, στα καλά, καθόλου άρχισε πάλι να έχει αρκετή επιθυμία. Πάλι άρχισε να στενεχωριέται. Μα γιατί, τι έκανα, Μήπω δεν είδα κάτι, μήπω είδα κάτι που δεν έπρεπε, Ήπα κάτι που δεν έπρεπε, Μήπω κατέκρινα κανέναν. Προσέξτε το αυτό, φαίνεται άσχετο το ένα μέταλλο, αλλά να ξέρετε ότι την ημέρα που θα πείτε άσχημη κουβέντα για κάποιον, που θα κατακρίνετε, που θα σηκωθαντήσετε κάποιον θα έχετε σαρκικό πόλεμο. Το δαιμόνιο της κατάκρισης σε κάνει πάσα στο δαιμόνιο της πορνείας. Δεν ξέρουμε τι ψυχικοί μηχανισμοί υπάρχουν, αλλά είναι μελετημένο και γίνεται. Όταν θα κατακρίνεις κάποιον, περίμενε να έχεις σαρκικό πόλεμο. Λέει ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν κατέκρινε κανένα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Να μη σας απολυλογώ, κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι αρχίζει ο αρχικό πόλεμος, όταν ακούει τον ήχο κάποιο αυτοκινήτου να σταματάει έξω από το παράθυρό του. Έμενε στον τρίτο όροφο. Την επόμενη νύχτα βάζει προσοχή. Πραγματικά ένα αυτοκίνητο σταματάει. Μετά από λίγο αρχίζει να έχει πόλεμα αρχικό. Τρέχει στο παράθυρο, ανοίγει, κοιτάζει κάτω και τι να δει. Ένα... μικρό φορτηγάκι, με τέντα, σκεπασμένο από πίσω, γεμάτο δαιμόνια. Γεμάτο, να ανεβαίνουνε, να κατεβαίνουνε, να έχει γίνει σαν τσαμπή από φίλια από τα δαιμόνια, στον παρμπρί, στον κακό, στη τέντα, το αυτοκινή του. Τάχασε ο άνθρωπος. γυρνάει πίσω, τρέχει σε γονείς, παίρνει ένα μπουκαλάκι αγιασμό, είχε διάφορους αγιοσμούς από διάφορα προσκυνήματα τρέχει πάλι στο παράθυρο και το πετάει σταυροειδώς, ραντίζει σταυροειδώς το αυτοκίνητο τα δαιμόνια ξαφανισθήκαν έτσι ρίζοντας. αλλά αυτός έμεινε εκεί απορώντας τι ήταν αυτό το πράγμα και εκεί που κοιτούσε παραξενεμένο ανοίγει από πίσω η τέντα και πετάγονται από μέσα ο φορτηγατζής κρατώντα τα παντελόνια του και μία μισόγημη και τρέχουνε μπροστά και εξαφανίζεται το αυτοκίνητο Να πως δίνανε δικαίωμα στον διάβολο γιατί φυσικά δεν θα ήταν αντρόγυνο αυτοί νομίζανε ότι κάνανε κάτι φυσιολογικό έχουμε αυτό το ταλέντο να μεταμφιέζουμε τα πάθη μας σε αρεντές. να δίνουμε στις αδυναμίες μας τίτλο κατορθώματος Αν αρωτήσει αυτόν τον ε, μοναχό, γιατί το έκανε αυτό, δεν είμαι τσιγούνι, δεν θα πει με δεν θα πει με δεν είμαι σπάταλος δεν θα πει με. Είμαι... Δεν ανοίγω το χέρι μου, θα πει είμαι οικονόμος Έτσι κι αυτή. Φυσική ανάγκη. Όχι. Γι' αυτό έχουμε τη γυναίκα. Δίνουμε δικαιώματα στον διάβολο. Και ο διάβολος μετά υποδαβλίζει το πάθος Φυσικό είναι να τρώμε. Ναι. μέχρι σε ένα σημείο. Ξαφνικά ένας πατέρας σε ένα γε... μοναστήρι άρχισε να τρώει. Ξαφνικά. Να τρώει, να τρώει, να τρώει, να τρώει, να τρώει. Μου λέει ένα άλλο πατέρα του μοναστηριού έτρωγε 12 τέτοιε φρατζόλε. Και τα ψωμιά του μοναστηριού δεν είναι αυτά τα αφράτα σφουγγάρια που κάνουν οι φούρνοι εδώ είναι ζυμωτό ψωμί, βάρει τέτοια ψωμιά και να μην παχαίνει πού πήγαινε αυτό το φαΐ πού πήγαινε αυτό το ψωμί καταλάβανε οι πατέρες ότι ήταν δαιμόνιο αν ήτανε εδώ έξω σίγουρα θα τον πηγαίνουνε σε κανένα ψυχίατρο και ξέρετε τι θα έλεγε σύνδρομο τις βουληνίας ναι υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό αλλά υπάρχει και ο διάβολος που μιμείται δημιουργεί αρρώστιες παρασταίνει αρρώστιες και είναι δεμόλιο. Γι' αυτό θα κάνουμε και τα δύο αν μας συμβεί κάτι και στον γιατρό θα πάμε και στον παπά να εξομολογηθούμε και να μας διαβάσει συγχωρητική ευχή θα πάμε όχι εκεί που πληρώνουμε να πηγαίνουμε και εκεί που είναι τζάβδα να μην πηγαίνουμε γιατί τότε θέλουμε και τα παθαίνουμε τον πιάσανε οι πατέρες τον δέσανε με αλυσίδε. Επίτηδες για ταπείνωση, για να, ταπει... να ταπεινωθεί. Τον βάζανε κάτω από τον πολιέλαιο και του διαβάσανε εξορκισμούς. Μετά από μια εβδομάδα υποχώρησε. Και εκείνος που δεν χόρτανε με δώδεκα ψωμιά, χόρτανε μετά με δύο θέτες. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Να είμαστε προσεκτικοί. Και να μην απελπιζόμαστε να έχουμε το νου περισσότερο στα ψυχικά πάθη στα πνευματικά πάθη αυτά είναι πιο επικίνδυνα από τα σωματικά και γιατί δεν μπορείς να τα καταλάβεις εύκολα δεν τα αντιλαμβάνει εύκολα και γιατί ξέρουν να μεταμφιέζονται λέει ένας πατέρας ένας Άγιος της Εκκλησίας ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. ο εχθρός δένει με δεσμά που μου αρέσουνε και χαίρομαι θεμένος αυτή είναι η κονηριά του διαβόλου να ομορφαίνει τα πάθη να τα μεταμφιέζει ο Ιούδας δεν έλεγε μες πακοραμένος, αλλά έλεγε γιατί αυτή χύνει το μύρο και πλένει με το μύρο τα πόδια του Χριστού θα μπορούσε να το πουλήσει και να το δώσει με στους φτωχούς αυτός που τον πούλησε μετά. Είπαμε έχουμε αυτό το ταλεντόλοι να μεταμφιέζουμε τα χάλια μας σε αρετές. Ο άλλος κατακρίνει και δεν λέει κατακρίνω. Α, εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Εγώ είμαι τη αλήθειας. Η αλήθεια πάνω απ' όλα. Αυτό που λέω για αυτόν είναι αλήθεια. Και τον θάβει τον άλλον και το ανοίγει το λάκκο και το εθάβει Πιστεύω ότι υπηρετεί την αλήθεια δεν σκέφτεται όταν κατακρίνει ότι ο Θεός δεν κρίνει ακόμα λέει η Αγία Γραφή ο Θεός την κρίση πάσα να και το ιό. ο Θεός άφησε την κρίση στο Χριστό ο Χριστός λέει δεν ήρθε να κρίνω αλλά να σώσω ο Θεός δεν κρίνει ο Χριστός δεν κρίνει Φιλοσοφία χρειάζεται ότι εσύ που κρίνεις αντί του Χριστού, είσαι ο Χριστός και πας στην κόλαση χωρίς να σου χρειαστεί τίποτα άλλο. Να πώς μεταμφιέζονται τα πάθη; Πάντα μα αρέσει η αλήθεια όταν αφορά τους άλλους. Όταν αφορά εμάς, θέλουμε να την εφανερώσει ο άλλος. Που μα αρέσει η αλήθεια. Γι' αυτό θα προσέχουμε τα πνευματικά πάθη. Όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο βαρύτερα είναι και τα ψυχικά και τα πνευματικά πάθη από τα σωματικά. Αποφεύγουμε την πορνεία. Καλά κάνουμε. Ξέρετε όμως ποια άλλη πορνεία είναι πιο τρομερή. Υποδουλώθηκε το Ισραήλ σε εχθρούς. Και οι κατακτητές... Βασανίζανε του Εβραίου. Και ένας προφήτης παρακαλούσε: Θεέ μου, σώσε το λαό σου! Σώσε το λαό σου από τους, ευ... τους εχθρού που τον τυρανάνε. Και λέει ο Θεός Πάψε να προσέχεσαι για αυτόν τον λαό. Μεταξύ άλλων, επόρνευσαν εν τη επιδέχμαση αυτών. Πορνέψανε, λέει ο Θεό. Πορνέψανε ένα ολόκληρο λαό. Είναι δυνατόν. Να πορνεύσει ένα λαό ολόκληρο, τι πορνεία κάνανε, Εκολήθησαν ο πίσω θεών εταίρων. Πήγανε με άλλους θεούς και μαθήσανε μενα. μένα. Για αυτή την πορνεία σκλαβώθηκε ένα ολόκληρο έθνο. Για αυτή την πνευματική πορνεία. Το να ακούμε λόγους ερετικών και να διαβάζουμε βιβλία ερετικών είναι ακριβώς αυτή η πορνεία. Σαν χριστιανοί ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ένας που δεν είναι χριστιανός μπορεί να πορνεύει εν αγνία του. Αλλά ο χριστιανός που λέει θέλω να με θάψετε χωρίς παπά ξέρει ποιον αφήνει και που πηγαίνει. Ένας που διαβάζει ινδουιστικά βιβλία ή βουδιστικά βιβλία για να βρει αλήθεια σωτηρίας ξέρει ποιον αφήνει και που πηγαίνει. Θα διαβάσουμε και από αυτά τα βιβλία, για να μάθουμε Για να ικανοποιήσουμε τη γνώση μας, ναι, όχι για να σωθούμε Όχι για να βρούμε τρόπους φωτηρίας Αυτό είναι πορνεία Γι' αυτό θα είμαστε προσεκτικοί Ξέρετε κάτι Ο διάβολος έπεσε Αλλά έπεσε μόνο πνευματικά Ο άνθρωπος έπεσε και πνευματικά και σωματικά η πτώση του ανθρώπου ήταν μεγαλύτερη από την πτώση του δέμονα γιατί έπεσε και πνευματικά και σωματικά ο Θεός λένε οι είναι στον άνθρωπο γιατί ναι μέν, έπεσε διπλά αλλά ο διάβολος έπεσε ικιοθελώς, θέλησε και έπεσε ο άνθρωπος εξαπατήθηκε από τον διάβολο παρασύρθηκε από τον διάβολο γι' αυτό ακριβώς δεν θα απογοητευόμαστε ποτέ θα ξεκινήσουμε να παλεύουμε με το κεφάλι ψηλά χαρούμενοι και ξέροντας ότι έχουμε όπλα στα χέρια μας παντοδύναμα ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα λέει ο Κύριος έχει η ζωή νεόνια θα κληρονομήσει όνειρα ζωή Μένει σε μένα και εγώ μένω μέσα σε εκείνον. Όταν πολεμάμε ένα πάθος, το πολεμάμε εμείς. Όταν κοινωνήσουμε, το πολεμάει ο Χριστός μέσα από μας. Γινόμαστε μέλη, κομμάτια από το σώμα του Χριστού. Γινόμαστε Χριστή. Γι' αυτό το πολεμάει ο Χριστός μέσα από μας. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ἐνδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ. Γιατί με δυναμώνει ο Χριστός. Αλλά θα είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να σωθούμε έξω από τον Χριστό. Τον Χριστό δεν μπορούμε να τον αποκτήσουμε έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Έξω από την εξομολόγηση. Μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Μακριά από την μετάνοια. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη πόρνη στην ιστορία από την Ιωσία Μαρία την Αιγυπτία που γιορτάζουμε αύριο. Έκανε την αμαρτία λέει το συναξάρι πολλέ πολλές φορές και, και, ό, και όχι, χωρίς λεφτά μόνο για την ειδονή, μόνο για την απόλαυση ταξίδευ, πήγαινε στα Αεροσφέλμα και πλήρωνε με το κορμί τη. υπάρχει μεγαλύτερη Αγία Καλό είμαστε στο Άγιον όρος και επειδή είναι αφιερωμένο στην Παναγία δεν επιτρέπεται όχι μόνο να, πάνε, να έρθουν οι γυναίκες στο όρος αλλά ούτε να αγιογραφηθούν αγίες δεν είναι ότι δεν θέλουμε τις γυναίκες ότι φοβόμαστε τις γυναίκες τι φόβος θα ήταν για μένα να βλέπω στον τοίχο την εικόνα της Αγίας Παρασκευής σε τι θα μένω πλούσε η Αγία Βαρβάρα όχι δεν υπάρχουν επειδή είναι αφιερωμένος στην Παναγία γι' αυτό η μόνη γυναίκα που υπάρχει είναι η Παναγία και η μητέρα της η Αγία Άννα. ξέρετε και ποιος άλλος ηωσία Μαρία Υ η Αιγυπτία. εμείς οι άντρε ένας στρατός μοναχών έχει σαν παράδειγμα μια γυναίκα να μοιάσουμε σε εκείνη στην πετάνοια. Δεν θα αποβιωτευόσαστε ποτέ. Δεν θα απελπιζόσαστε ποτέ. Δεν θα περάσει το διαβόλου. Απλώς θα είμαστε προσεκτικοί. Δεν θα λέμε θέλω να αποφύγω το πάθος. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας όποιος λέει θέλω να αποφύγω τα πάθη και δεν αποφεύγει τις αιτίες τους κοροϊδεύει τον εαυτό του. Να το προσέξουμε αυτό. Δεν θα αποφεύγουμε τα πάθη, θα αποφεύγουμε και τους χώρους και τους τόπους που μας ρίχνουν στην αμαρτία. Όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ πες να Ανεψιώσου, το λέω, να πάρει την οικογένειά του και να φύγει από τα Σόδωμα και Γόμορα, δεν του είπε να φύγει μόνο, αλλά και να φύγει μακριά, να ανέβει στα βουνά, μακριά και από τον τόπο που γεννάει την αμαρτία. Για ένα διάστημα μεγάλο, για χρόνια, βοηθούσα παιδιά που είχαν πέσει στα ναρκωτικά και ήταν οι Ένα χαριτωμένο παιδί από αυτά μου λέει: Γειαρωτά, δώσ' με εκλογία να πάω εδώ τον πατέρα μου πίσω. Άντε, πήγαινε. Πήγε, ήρθε, με το κεφάλι κάτω. Τι έγινε, ρε του λέω. Του είχε ρίξει τα αυτιά, ίσω. Τι να σου κάνω, ρε του λέει. Ήρθε σαν αυτό που θέλει να κόψει το κάπνισμα και έρχεται γύρω-γύρω από το περίπτερο. Δεν θα καπνίσει τη μία, δεν θα πάρει τη δεύτερη, δεν θα πάρει την τρίτη, στο τέλο θα πάρει. Φύγει από αυτού που σου δίνουν τα ναρκωτικά. Απομακρύνει από του χώρου και από τις παρέες που σου προμηθεύουν αυτό που είναι ο θένατος. Τα πάθη, λέει ένα πατέρα, τι πρακτικέ αρετές μόνον νικώνται. Μόνο με τις πρακτικέ αρετές θα τα νικήσουμε. Αφού προσέξουμε αφού αποφύγουμε από το τόπους που τα γεννάνε την, την ε, λεμαργία με την νηστεία την πορνεία με την εγκράτεια τον θυμό με την πραότητα και όλα με την ταπείνωση δεν είναι μικρά πράγματα προσέξτε λέμε και τι τον νοιάζει το Θεό τι θα φάω Μα είναι δυνατόν τώρα ολόκληρο Θεό να νοιάσει αν τρώει την Τετάρτη αυγουλάκι και την Παρασκευή τυράκι. Δεν έχει δουλειά να κάνει. Με το τι πέφτει στο μάχη μα ασχολείται. Προσέξτε, αυτά που φαίνονται μικρά δεν είναι μικρά. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη εντολή που δόθηκε στην ανθρωπότητα, ξέρετε ποια ήταν, η μυστία. Ο Θεός είπε στον Αδάν, στον Παράδεισο, από όλα τα δέντρα θα φας, από αυτό δεν θα φας. Να την είναι η Γιατί. Λένε οι πατέρες, δεν έχει σημασία τι δέντρο ήταν. Μπορεί να ήταν ένα δέντρο σαν όλα τα άλλα. Σημασία έχει το ότι, κάνοντας η μυστία, μην τρώγοντας από αυτό το δέντρο, όπως και σήμερα, δεν θα φάμε Τετάρτη, δεν θα φάμε παρασφυρί, έχουμε το νου στο Θεό υπακούμε στην εντολή του Θεού σκεφτόμαστε το Θεό ζούμε για το Θεό δεν ζούμε ενεξάρτητα από το Θεό χωρίς το Θεό Γι' αυτό, αυτό το μικρό και ασήμαντο γίνεται τόσο μεγάλο και σημαντικό όποιος ξεκινήσει αυτό το πνευματικό αγώνα της μυστίας θα διαπιστώσει πολύ γρήγορα ότι δεν μπορεί να μυστεύει και με τα μάτια του να βλέπει πορνό κερτσότες δεν μπορεί να νηστεύει μόνο το ΦΑΗ. Θα μυστέψουν και τα αυτιά, θα προσέχουμε τι ακούμε, θα προσέχουν και τα μάτια, θα θα προσέχουμε τι βλέπουμε. Θα νηστέψει και η γλώσσα μας. Μου έλεγε μια μέρα ένας πατέρας απάνω, σαρακοστή ήταν. Νήστεψα, λέει, σήμερα. Νήστεψα. Έφαγα νερόβραστο και ανθρώπινο παϊδάκι. Τσακωθεί με κάποιον και τον είχε κάνει πατσαβούρα. Πάει η νηστεία. Γι' αυτό ακριβώ αυτό το σωματικό, επειδή μεταφέρεται σε κάτι πνευματικό, κοιτά ο διάβολο να σε εμποδίσει να το κάνεις Ούτε εισερχόμενα λένε, δεν με πειράζουν τον Θεό αυτά που μπαίνουν στο στόμα, αλλά αυτά που βγαίνουν, αυτά που λέμε. Αν σα λέει κανεί κάτι τέτοιο, ότι δεν ωφελεί η νηστεία, εσεί θα του λέτε, αν κάνω περισσότερα θαύματα πόσα όσα έκανε ο Χριστό. Αν γιατρέψω περισσότερους παράλοιπους, αν δώσω θόση σε περισσότερους τυφλούς, αν αναστήσω περισσότερους νεκρούς από όσου ανάστησε ο Χριστός, τότε θα καταργήσω και την νηστεία που νήστεψε ο Χριστός. Εάν τον Χριστό ωφέλησε η νηστεία, νήστεψε, Δεν θα ωφελήσει εμένα. Αν γινωνώτερος από τον Χριστό, α καταργήσω την νηστεία. Για την πορνεία, θα έχουμε παράδειγμα την Ορθή Μαρία, την Αιγυπτία. Απ' τη μετάνοια σώθηκε. Μια μετάνοια που την έδειξε, την έδειξε στην πράξη. Όχι μονάχα μέσα στο μυαλό μα, στην πράξη. Μετανοείται. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Μετανοείται η κυριά Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αμαρτύσουμε. Δεν θα πάμε στην κόλαση επειδή κάνουμε αμαρτίες. Δεν υπάρχει άνθρωπο σαν αμάρτητο. Ξέρετε εσεί κανέναν, μόνο ο Χριστός ήταν ένα Εκτό Εκτός από τον Χριστό δεν υπάρχει κανείς ένα μάρτητος. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί κάνουμε αμαρτίες Θα πάμε γιατί δεν μετανοούμε για τι αμαρτίες μας Γιατί δεν δείχνουμε αυτή την μετάνοια στην πράξη Δεν κάνουμε αγώνα Γι' αυτό θα κολλάσουμε Θα ξεκινήσουμε να πάμε να εξομολογηθούμε από την ώρα που ξεκινάς από το σπίτι για να πα στον παπά, τον πέθανε στο διάβολο, του κόψε τα πόδια. Γι' αυτό θα σου βάλει λογισμού εναντίον τη ιερωσύνη, εναντίον των ιερέων, για να σε κρατήσει μακριά από τι πύλε των μυστηρίων τη εκκλησίας. Μην απομακρύνεστε από του ιερεί. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία. Μην απομακρύνεστε από την Ενωρία. Δεν μας σώζουν οι αρετέ μα. Αρετέ έχει και ο διάολος άχρηστες του είναι όλε. μας σώζει το ότι αγωνιζόμαστε για την αγάπη του Χριστού το ότι αυτός που είναι θυμώδης που θυμώνει σκέφτεται το, το Χριστό που λέει μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινό τη καρδία δηλαδή αυτός που θέλει να μη θυμώνει και να είναι πράωσις θα είναι ταπεινό. να γιατί ο διάολος τρέμει την ταπείνωση που θα γεννηθεί από την εξομολόγηση από το πετραχύλι του παπά κρατήστε τους παπάδες από τα ράσα. αφήστε το διάλο να λέει ό,τι θέλει μπορεί το μυαλό να έχει επιχειρήματα αλλά η ζωή σας θα σας δείξει αν είναι έτσι ή όχι επειδή τα ζούμε τα ξέρουμε αυτά δεν ε, τα δεχόμαστε επειδή απλώς τα διαβάζουμε και τα ακούμε θα ζει ο κόσμος δυο χρόνια και ξέρει ότι ποια είναι η δύναμη της νηστείας ποια είναι η δύναμη της εξομολογήσεως τι σημαίνει το να σου διαβάζει ο Παπά συγχωρητική ευχή για να δείτε πόσο παράλογο είναι το μη τα λες το Παπά δεν έχει να αγγιωθός προσέξτε ότι τα έσκοι που κάνουμε όχι μόνο τα λέμε στους φίλους μας αλλά καμαρώνουμε κιόλα. στο Παπά τρεπόμαστε να τα πούμε γιατί το ίδιο, τα, ίδια, τα ίδια πράγματα δεν είναι όχι. Στο φίλο θα λέμε. Στον παπά όχι. Εκεί και για το διάολος. Όχι στο φιλό. Σε φίλους πέστα. Σε όλο τον κόσμο πέστα. Όχι στον παπά. και έτσι ο διάολος, χωρίς να θέλει, μας διδάσκει ο ίδιος τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Με προσοχή και με υπομονή. Με υπομονή. Μην περιμένετε ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα γίνετε αγάλα να Παΐσι και Πορφύρι και Εφραίν φιλοθεΐτες Όχι. Υπομονή. Ο διάολος έχει υπομονή. Δεν χάνει την υπομονή του. Αρκεί να σε κερδίσει. Και αν κερδίσει και την τελευταία στιγμή πριν πεθάνεις. Δεν τον νοιάζει. Αρκεί να σε κερδίσει. Ένας ε, παπάς συνάντησε έναν ερημίτη, Ξέναν. Από άλλο κράτος. Πώς πάμε πατερτάδε. Πώ πάει ο αγώνα, κουνάει ο παπούλη στο κεφάλι και λέει Μαρόσκο, μαρόσκο. Ήταν μια κοπελιά που είχε γνωρίσει όταν ήταν νέο. Καλά, πάταρε του λέει. Ογδόντα χρονώνει ζε και ακόμα τη Μαρόσκο σκέφτεσαι. Και λέει ο παπούλη, για να δείξει ακριβώ ότι ο διάολος δεν κουράζεται να πολεμάει. Κορμί, γκέρο, καρδιά, νέο. Η επιθυμία δεν γυρνάει μαζί με το σώμα. Μια φορά μου λέει ένας πατέρας «Τον σε αυτόν» το ναι, λέω, ξέρεις τι πόλεμο έχει» «Όχι» λέω, «Τι» «Τον ερωτάω, ο πάτερ Τάδε πώς πας» Ο πάτερ Τάδε ήταν ε, 20 χρόνια Ήδη στο μοναστήρι και του λέει «Να μείνω ή να φύγω» «Να μείνω ή να φύγω» «Να μείνω ή να φύγω», φύγω? «Έμεινα» λέει με ανοιχτό το στόμα από, το, από τους πιο καλούς πατέρες της συνοδείας. Τού βαλε ο στο μυαλό. Φύγε. Φύγε. Τι κάθεσαι εδώ. Με τον έναν και τι αναποδιές του. Με το κάθε κομπλεξικό που ήρθε εδώ μέσα και κλείστηκε. Φύγε. Οπότε και που το είχε πάρει απόφαση να μείνει σαν μοναχός. Δίνει όλη του την περιουσία στη του σε αδέρφια του να μην έχει τίποτα. Ώστε να μην μπορεί να φύγει. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε, δέκα χρόνια, δεκαπέντε χρόνια, είκοσι χρόνια να μείνω ή να φύγω, να μείνω ή να φύγω. <laughs> Έχουν περάσει άλλα τριάντα χρόνια από τότε. Μέχρι σήμερα έχει αυτό τον πόλεμο. <coughs> να μείνω ή να φύγω, να μείνω ή να φύγω. Ο διάλογο δεν κουράζεται. Ούτε εμεί θα κουραστούμε. Από αυτόν τον αγώνα θα σωθούμε. Όχι από το ότι καταφέραμε. Αν καταφέραμε κάτι δεν εξαρτάται από μα, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού. Αν στείλει ο Θεό τη χάρη του, θα τα καταφέρουμε. Θα νικήσουμε το ένα πάθο ή το άλλο πάθο ή το άλλο. Εάν δεν στείλει τη χάρη του, δεν θα τα καταφέρουμε. Θα έχουμε κάνει όμω τον αγώνα από τον οποίο θα στεφανοθούμε και θα πάμε στον παράδεισο. Μου είχε τηλεφωνήσει μια γιαρότητα από ένα μοναστήρι, μια είναι 97 χρονών, τα 100 πλησίαζε. Γέροντα μου έλεγε, Κάθε προσεχή, να μου χαρίσει ο Θεό υπομονή. Να πεθάνω στο μοναστήρι. τι ήτανε. Να πεθάνει στο μοναστήρι. Γιατί πού θα πήγαινε σε 97. Μόνο τέσσερις θα την εβγάζανε. Ο διάολος εκεί. δεν χάνει την υπομονή του. δεν θα τη χάνουμε ούτε εμείς. Με χαρά θα το κάνουμε αυτό. Λέει ο Άγιος Έλλης ο Χρυσόστομος. Εάν εμείς ξεχνάμε ότι είμαστε παιδιά του, ευτυχώ ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ ότι είναι πατέρα μα και δεν μα αφήνει. Δεν θα απογοητευόσαστε ποτέ. Θα κάνουμε τον διάλογο να σκάσει. Δεν θα του περάσει. Σε ψυχούσε ένα πατέρα σε μια γειτονική σκήτη. Μια μέρα, δύο μέρε, τρει μέρε. Ασυνήθιστο πράγμα για μόνο αυτό. Τέσσερι μέρε, πέντε μέρε. Οι πατέρες οι άλλοι είχαν αναστατωθεί. Τι είναι, Γιατί δεν βγαίνει η ψυχή του. Από μικρό παιδί. Στο όρο ήταν, στη σκήτη ήταν και φωνάζουν έναν ε, παπά και μου λέει τώρα την ιστορία ο ίδιος ο παπάς ο οποίος είναι ζωντανός ζει ακόμα πήγα λέει παραξενεύτηκα φόρεσα το πετραχύλο μου βγήκαν έβγαλα όλους τους αλλού έξω και κάθισα δίπλα του αυτός έβλεπε τους δαίμονες και έλεγε μα γιατί μου το λέτε αυτό αφού το εξομολογήθηκα καλά εντάξει αυτό το ξέχεσα ποιο τον εσπουδάει ο παπάς, Να, το τάδε λέει. Καλά εντάξει. Μα εκείνο το έχω ξεμολογηθεί. Μα και αυτό το έχω ξεμολογηθεί. Καλά και αυτό το ξέχασα. Ποιο, τον ρωτάει ο παπάς, Το λέει εκείνο. Όταν είδα μου λέει ότι δεν είχε άλλα, δεν είχαν άλλα να τον κατηγορήσουν οι αν ανεξομολόγητα, διαβάζω συγχωρητική ευχή. Βγάζω το πετραχίλιο, το διπλώνω. Βγαίνω έξω και λέω στου πατέρε. «Πατέρε, ετοιμαστείτε, σε λίγο θα κοιμηθεί» Πού το ξέρουμε ότι ήταν έτσι Ναι, μπορεί σαν μοναχός σαν άνθρωπος να είχε πέσει σε κάποια παραπτώματα, να είχε κάποιες αμέλειες, κάποιες απροσεξίες αλλά δεν πήγε χαμένος κι όλος ο αγώνας που έκανε Εμείς κοιτάμε τις αμαρτίες που κάνουμε και κλαίμε κι αχτυπιόμαστε, καλά κάνουμε και να συνεχωριόμαστε άλλε λίγο. Υπάρχει και ο παπάς με το πετραχύλι, γι' αυτό υπάρχει και η μετάνοια. Δεν άφηνε η Παναγία, δεν άφηνε ο Χριστός να πεθάνει πριν εξομολογηθεί και σβήσουν οι ελάχιστες αμαρτίες που είχε και που μπορεί να του φέρνουν εμπόδιο μετά. Σε λίγο θα κοιμηθεί, λέει, και φεύγω. Και ενώ έβγαινε από τη σπίτι, άκουσε κιόλας το καμπανάκι. Τινήθηκε ο πατέρα, Δεν είμαστε μόνοι μας Μέσα στην αγκαλιά του Θεού είμαστε Μέσα στην αγκαλιά της Παναγίας βασανιζόμαστε Δεν είμαστε μόνοι μας Θα προσέχουμε Πιο πολύ, ξέρετε, τα μικρά πάθη Από αυτά πιάνει ο διάγονος. Δεν κοιτάζει να σε ρίξει στα μεγάλα Έναν που αγωνίζεται Ο διάπερος δεν θα του πει Πόρνεψε, κλέψε Πλάκωσε τον άλλον στο ξύλο Κοιτάζει τα μικρά <Κι> Γι' αυτό θα προσέχουμε <Κι> Λέει ένας πατέρας <Κι> Μια βάρκα δεν βουλιάζει μονάχα Από μια μεγάλη πέτρα που μπορεί να πέσει μέσα της Μπορεί να βουλιάξει Και από την άμμο που θα γίνεται λίγο λίγο λίγο λίγο λίγο λίγο Άσπου λίγο, να γίνει όσο ήταν η μεγάλη πέτρα Που θα τη βουλιάξει Θα κοιτάμε Να γεμίζουμε τη ζωή μας με κάθε καλό. Ένας τρόπος για να νηχίσουμε τα πάθη είναι να μην δώσουμε χώρο στα πάθη. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την καρδιά μας άδεια, το μυαλό μας άδεια, άδειο. Θα δώσουμε την καρδιά μας να γεμίσει από αγάπη για τον άλλον. Θα δώσουμε την καρδιά μας να γεμίσει από αγάπη για τον Χριστό. Θα κάνουμε το καλό. Δεν θα κολλάστούμε επειδή κάναμε αμαρτίες. Ξέρετε τι για προσέξτε τι λέει ο Χριστός Στην παραβολή των δέκα ταλάττων Στον ένα έδωσε δέκα, στον άλλον πέντε Στον άλλο ένα Αυτός που όταν επέστρεψε ο Χριστός μετά από καιρό Αυτός που είχε δέκα Τα είχε κάνει 20, αυτός που είχε κάνει πέντε Τα είχε κάνει δέκα, αυτός που είχε ένα Δεν το είχε χάσει Το έχω λέει κύριε, δεν το χάσα το χάρισμα που μου Πάρ' το Και λέει ο Χριστός Δέστε τον και στην κόλαση Γιατί Τι κακό έκανε δεν είναι ότι έκανε κακό. Δεν έκανε το καλό που μπορούσε να κάνει. Από αυτό θα κολλαστούμε. Όχι από, τα μέσα, από τις αμαρτίες που κάνουμε και οι οποίες διορθώνονται με τη μετάνια, αλλά από το καλό που δεν κάνουμε. Από τα καλά που δεν κάνουμε. Μη δίνετε χώρο στο διάβολο. Μου έστειλαν πριν λίγο καιρό ένα email, πολύ πετυχημένο. Είναι λέει ένα καθηγητή και μπαίνει μέσα στην αίθουσα κρατώντα ένα άδειο βάζο. Λέει στου φοιτητές, Έχει τίποτα το βάζο μέσα, είναι άδειο ή γεμάτο. Άδειο. Παίρνει 5-6 μπαλάκια του μπολ, του μπέηζμπολ, του πινκπολ και τα ρίχνει μέσα, χωράγει μέσα στο βάζο. 5-6. Τώρα είναι άδειο ή γεμάτο. Γεμάτο λένε οι φοιτητές. Παίρνει χαλίκια και αρχίζει να τα ρίχνει γύρω-γύρω από τα μπαλάκια. Τα παλάκια καταλάβανε, είχαν... καταλάβανε τα κενά που είχαν αφήσει τα μπαλάκια. Τώρα είναι, είναι γεμάτο. Είναι, του λένε οι φοιτητέ. Παίρνει άμμο και αρχίζει να ρίχνει την άμμο. Η άμμος πήγε ανάμεσα στα κενά που είχαν αφήσει τα μπαλάκια και τα χαλίκια και γέμισε μέχρι απάνω. Τώρα είναι γεμάτο, οι θετίδες απορούσανε, κάθε φορά ήτανε γεμάτο. Γεμάτο είναι. Παίρνει και ένα φλιτζάνι καφέ και το αδειάζει μέσα σιγά σιγά. Τον κοιτάζανε με απορία και του εξηγεί. Αυτή είναι η ζωή μας. Τα μπαλάκια του πικποκ είναι ό,τι μεγάλο με το οποίο μπορούμε να γεμίσουμε τη ζωή μας. Την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την πίστη μας στο Θεό, την αγάπη για την Πατρίδα. Θα βάλουμε μέσα πρώτα αυτά. Και τα χαλίκια, τα χαλίκια είναι οι δουλειές μας, οι διάφορες απασχολήσεις που έχουμε, τα τρεξίματα, μετά χωράνε και αυτά. Ιάμμως τα χόμπι που έχουμε, οι διασκεδάσεις μας. Δεν σου λέει κανεί να με διασκεδάσει, γεμίζει και με αυτά, χωράνε και αυτά. Εάν ξεκινήσετε όμω λέει πρώτα με την άμμο, με τα χόμπι και τι διασκεδάσει, δεν θα χωρέσει τίποτα άλλο. Άμα αρχίσετε από τα ασήματα και γεμίσετε και τη ζωή σα με ένα σωρό που μα γεμίζουν σήμερα, δεν θα χωράσει μετά κανένα σπουδαίο και μεγάλο. Και ο καφέ του λένε τι είπε. Ε, λέει εκείνο. Όσες δουλειέ και να έχουμε όσα ενδιαφέροντα και να έχουμε πάντα θα μείνει και λίγος χρόνος να πιούμε ένα καφεδάκι με ένα φίλο Αυτή είναι η πραγματικότητα Θα αγωνιζόμαστε χαρούμενοι γιατί ο Χριστός ήρθε για να έχουν οι άνθρωποι χαρά είναι ζωή νέχωση και περισσό νέχωση και περισσότερο από τη ζωή έτσι ξεκινάει το Ευαγγέλιο Ευαγγέλιο, χαρούμενη αγγελία Εμφανίζονται οι άγγελοι στους βοσκούς και λέει Ευαγγελίσου να είναι χαρά μεγάλη Χριστιανός που δεν έχει χαρά δεν είναι χριστιανός Έτσι ξεκινάει Και έτσι τελειώνει Όταν αναλήφθηκε ο Χριστός Οι μαθητές λέει υπέστρεψαν Σπίτια τους Επιστρέψαν χαίροντες, χαρά μεγάλη Και την χαρά νημών ουδείς ερ αφημών λέει ο Χριστός αυτή την χαρά ελπίζω και εύχομαι να κερδίσουμε όλοι μας με την μετάνοια μέσα στην εκκλησία και έτσι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι να ζήσουμε και εδώ και να πάμε και στον παράδεισο να έρθετε και καλό πάστε